Λουάδα, FM stereo. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβος του. Τι άλλα ελληνικά έργα να χρησιμοποιήσουμε. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε. Ρε Πούσημο να, να σα βγάλω στον δρόμο να πάτε από το πάρτι του καροτσάκι με το χέρι σου έμπρακτα. στην ψητάλια. Στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα είναι νόμο αυτού του κράτου. Αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό τη εθνική σημασία. Μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοδυναμώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρε πόλει. Γέλα πάνε. Γέλα σου λέω. Είχε ασχοληθεί κανένα για τον επιφανή λόγο ακόμη μέχρι σήμερα τα νομικά τμήματα των κομμάτων. Ένα ένα κόμμα να βγει να μιλήσει. Ρε, Αλέξη, θα με τρελάνεις εγώ, δηλαδή με τρελαθώνεις ο φίλος μου. Η σύνδενη μας ότι ήσουνα... είσαι δευμαστής του σχεδίου Μάρσα. Διότι γύρω στις 600.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστες. Σα λέει τίποτε αυτό. <συσίλωσαν> Δεν μπορεί να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβος του. Είσαι σκλάβος του. Είσαι σκλάβος του. Είσαι σκλάβος του. Στον τοίχο. Με τον Γιάννη Λαζάρο. Καλή σα ημέρα κυρίες μου και κύριοι... Και καλώς ήρθατε στους 101,5 στο Radio Αρτά. Είμαστε μαζί Περίπου μια ωρίτσα Θα τα πούμε στον τοίχο Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου 2681 4060 Είναι το τηλέφωνο μας Για εσάς που θέλετε να κάνετε αυτές τις ωραίες παρατηρήσεις Που κάνετε καθημερινά Καλημέρα στους φίλους που είναι συντονισμένοι Μέσω ιερού Ιντερνεδίου Καλημέρα στα ραδιόφωνα τα οποία ε, κάνουν σύνδεση με εμάς Το Ράδιο ΑΕΤΟ στην Κουζάνη Καλή σου μέρα Κώστα, καλημέρα Κουζάνη Καλημέρα στον ArtFM στην Κύπρο Καλημέρα σε όλους τους φίλους ε, στην Αγγλία Στη Βιβί και σε άλλους Που έχουν την υπομονή να ακούνε αυτή την εκπομπή Και να παρεμβαίνουν Κυρίες μου και κύριοι, είναι γεγονός ότι πραγματικά αντέχει πολλά αυτός ο λαός τέτοιες αγωνίες που περνάει τις τελευταίες ημέρες, ούτε ψήλο τον κόρφο του αγωνία με τον ανασχηματισμό, αγωνία με, τις, με τον πρόεδρα της δημοκρατία, αγωνία με τη ρημάδ, αγωνίες, αγωνίες Σήμερα κυρίες μου και κύριοι Όλος ο ελληνικός λαός λιώνει από την αγωνία Αν θα κάνει καλό καιρό στο Σκορπιό Διότι έχει η πως τη λένε Τα γενέθλιά της Και θα μαζοχτούνε όλοι οι σελεύρι Θα μαζευτούν οι σελεύρι Να γιορτάσουν τα γενέθλια της κλόβλενας, πως τη λένε Λοιπόν, αγωνία μεγάλη, ελικόπτερα, γιότ Θα πετάξουν, θα οργώσουν τα νερά του Ιωνίου είναι θέματα τα οποία ε, πρέπει να ε, αποτελούν το 99% της ε, τηλεοπτικής δημοκρατίας αυτά Διότι έτσι όπως καταλαβαίνεις αγαπητέ μου Έλληνοι Σου λύνονται και τα προβλήματα Σου λύνονται και τα προβλήματα Είναι ούλα λιμένα Οπότε καλά κάνεις και έχεις αγωνία Αν η να σήμερα θα... Γιορτάσει Αν θα κουνήσει τον κόλο της Η, η Ριχάνα πως τη λένε Που θα πάει εκεί να τραγουδήσει Το happy birthday do you Do you moi Do you moi like Χωρίστε Καλώς τον Κώστα Ρίκτο Ρίκτο Was a furry one. Ran all the way up to heaven past Tell me something, girl, what it is you have in store? She said, Come with the swing a little <laughs> Meh? Meh? Meh? Meh! Αυτό το πρόβλημα εδώ μου λέει ο, ο φίλος ο Κώστας από την Κουζάνη Έχουν μια ε, πληροφόρηση από το Γιωχάνεσμπρουκ Ότι ε, είναι τρία σχεδόν ορφανά παιδιά ο Πώς τον είπαμε η Θάλια, η Τίνα και ο Αλέξανδρος Και τα μεγαλώνουν οι παππούδες. Πήγε το Πιτσιρίκι χτες 10 ετών είναι στο σχολείο και επειδή είπε ότι είναι Έλληνας Το πλακώσαν στο ξύλο Και του πάσαν το χέρι <μίλες> Του πάσαν το χέρι <μίλες> Ξέρεις ποιο είναι το φοβερό <μίλες> Κώστα>, <μίλες> Κώστα>, <μίλες> Κώστα Δεν είναι ο πόνος Και το τι Πέρασε αυτό το παλικαράκι Εκεί στο Ιωχάνεσμου <μίλες> <μίλες> Εδώ δεν τολμάς να πει στην Ελλάδα ότι είσαι Έλληνας <μίλες> Πόσο μάλλον στο Ιωχάνεσμουργκ Όπου το Απαρτχάιν Ζήκε Βασιλεύει Όπως ε, Ζίκη Βασιλεύει Και μεταμορφώθηκε σε Απαρτχάιν Και στην Ελλάδα Για τους λίγου που ακόμα ανθίστανται Απέναντι σε αυτό το, το Σε αυτή την τρέλα Σε αυτή την τρέλα μιλάμε Δέκα ετών παιδί λοιπόν Του σπάσανε το χέρι Επειδή απλά είπε είμαι Έλληνας come. Δεν έκανε τίποτα άλλο you, you. Τι να κάνουμε Πάντω εδώ εμείς όπως είπαμε έχουμε αγωνία αν θα κάνει καλό καιρό στο Σκορπιό σήμερα να πάνε να έρθουν οι σελεύρι τη, να κουνήσει τον κόλο της Ριχάνα εκεί πέρα γιατί είναι άλλο τώρα να βλέπεις τον κόλο της Ριχάνα, να πως λένε να κουνιέται δεν μας στάνουν οι δικοί μας κόλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ που κουνιούνται στην τηλεοπτική δημοκρατία είναι ο εισαγόμενο είναι άλλο πράγμα ρε παιδί μου, τώρα σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή έτσι λοιπόν μελιμένα τα προβλήματα, παρακολουθούμε και την. και την. το έβγα. Από και κι άλλη λέει παρατήθηκε μια βουλευτή από του ανεξάρτητου Έλληνε. Καλά εντάξει. <gol -miri> Επίση πέντε δημοκράτες βουλευτές της Ρημάν θέλουν συμμαχία με το ΣΥΡΙΖΑ. <gol -miri> ναι ρε παιδιά, τώρα τι σας σα πω τα ονόματα, τώρα πλάκα μας κάνετε. <gol -miri> Σημασία έχει η Ελληνάρα μου ότι έχουμε, είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα μετά τα εκλογέ, όπου νίκησε και ο Τσίπρας, νίκησε και ο Σαμαρά, νίκησε και ο Βενιζέλο, νίκησαν όλοι μαζί, διότι να, α πούμε, 8 περιφέρειες στην Ελλάδα τι έβαψε μπλε η Ελλάδα και άλλου 160 δήμου του έβαψε μπλε. Στι ευρωεκλογέ, ο, ο, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πήρε 150 χιλιάδες ψήφους λιγότερους από ό,τι είχε πάρει τον Ιούνιο του 2012, αλλά αυτά δεν πειράζει. νικήσαν όλοι. Σημασία έχει τώρα από χτες ο αγώνας που κάνει ο αριστερός Κύπρας όπως είπαμε, να στηρίξει το Γιούγκερ για αρχηγό. Διότι αν ο αριστερός δεν στηρίξει το Γιούγκερ, θα πέσει να πούμε, καμιά, καμιά κεραμίδα στο κεφάλι των αριστερών πώς θα, θα υπάρχει. Δεν θα υφίσταται αριστερά, αν ο αριστερός Τσίπρα δεν... Ε, υποστηρίξει το Γιούγκερ κυρία μου και κύριε μου και εάν δεν παιχτεί και σήμερα δηλαδή μιλάμε όλα όλα λιμένα σήμερα έχουμε και άλλο σίριαλ ε, σιδεροδαέσμιους θα σύρουν στην βουλή δια την συζήτηση της άρσης ασυλίας τους, τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής καταλαβαίνεις κακός χαμός βάλε τζιπάκια, βάλε μάσκες βάλε το σουσουνεσάι που θα από εδώ, από εκεί Θέατρο να υπάρχει μεγάλε Θέαμα να υπάρχει μεγάλε Άρτος δεν υπάρχει Δεν υπάρχει για όλους Παλαιά οι... οι Ρωμαίοι με άρτων Και θεάματα Τάιζαν όλο το πλήθος Σήμερα φτάσαν σε ένα σημείο Όπου με θεάματα μόνο να ταΐζουν όλο το πλήθος Διότι ο άρτος Δεν φτάνει για όλους αυτή είναι η κατάσταση με το φίλο μας τον, τον Αλέξη να, αναφω, να αναφωνεί, να κεκράζει εκεί που είναι στα εξωτερικά Γιούγκερ ή τίποτα Γιούγκερ ή τίποτα Γιούγκερ". Το καραμανίσει, τάνξ έγινε Γιούγκερ ή τίποτα Αρνούμαστε λέει ο φίλος μας ο Αλέξης να ψηφίσουμε οποιονδήποτε άλλο Ρε Αλέξη Ρε Αλέξη ο κύριος Γιούνκερ είναι ο επικεφαλής της ομάδας που εξέλεξε τους περισσότερους ευρωβουλευτές και έχει το δικαίωμα να πάρει τη διερευνητική εντολή. Ναι, εσένα ως αριστερό τι σε κόφτει αυτό. Τι ακριβώς σε κόφτει αυτό. Λοιπόν, ε, χτες ε, κυρία μου και κύριέ μου έγραψε ένα αρθράκι το οποίο έχει τον τίτλο στα παπάρια τους. Όπως το ακούς. μπε στον τοίχο, βάρα και στο γούγλι, στον τοίχο και διάβασέ το. Λίγα έγραψε στα παπάρια τους Ολονών, αυτή τη στιγμή εξέλεξες κάποιους ανθρώπους οι οποίοι για την Ευρωβουλή άστεστοι στι περιφέρειες τώρα οι οποίοι τρέχουν να προσκυνήσουν τους ευρωπαϊκούς σχηματισμούς να προσδεθούν στο άρμα τους και το ερώτημα είναι ένα τι έχουν κάνει αυτοί οι ευρωπαϊκοί σχηματισμοί του Γιούγκερ, του σουλτ και τον άλλον όπως λέγονται λαϊκά κόμματα ξέρω εγώ πως λέγονται σοσιαλιστικά και τα, λιμάν, και τα λιμάν για αυτή την έρμη Ελλάδα αυτοί οι σχηματισμοί οι ευρωπαϊκοί δεν είναι οι οποιοι κατακρεούργουν κατακριουργούν τώρα 4-5 χρόνια την Ελλάδα τρέχουν όλοι λοιπόν αναφανδών να ενταχθούν σε αυτούς τους ευρωπαϊκούς σχηματισμούς για την Ελλάδα στα παπάρια τους έτσι καμία, καμία αναφορά Τίποτε για τα προβλήματα στην Ελλάδα. Παρακαλώ. Όπω το λε, φίλε μου, ο Αλέξης η ελπίδα του πλανήτη που θέλει να αλλάξει την Ευρώπη θα την αλλάξει με αρχηγό τον Γιούγκερ. Αυτά τα πράγματα, ρε Μεγάλε, πως κάθονται σε έναν εγκέφαλο, πως συνάδουν αυτά τα πράγματα όλοι αυτοί λοιπόν δεν ενδιαφέρονται τίποτα άλλο τους είδατε ο, ο, ο Θοδωράκης με το ποτάμι του πήγε και χώθηκε με το Σβόμποντα, το Σβόμποντα κατά άλλο, ο Θοδωράκης να πούμε ε, ε, ε, ε, κομίζει μια νέα ιδέα του Σβόμποντα που από το 71 ως φασιστογορούνι αυστριακό δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο στην Ευρώπη, από το 71 μιλάμε αυτή είναι και έχεις τώρα έναν αριστερό Τσίπρα Κάποια στιγμή, ρε μάγκες μου, είπαμε τώρα οι ψηφοφόροι, οι ψηφοκουβαλητές, οι οπαδοί, πες, οι, οι λατρεμένοι, πες τους όπως θέλεις. Πρέπει να ακούσουν το τι λένε, πρέπει να δούνε και το τι κάνουν αυτοί οι σχηματισμοί, αυτοί, οι αρχηγοί του, οι... κά, κά, κά, κάτι πρέπει να γίνει, ρε μάγκες. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν συνάδει αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που θέλει να αλλάξει την Ευρώπη, να κολοχτυπιέται κάτω με το αφεντικό του Σαμαράτο Γ ή Γιούνκερ ή τίποτα στην Ευρώπη Κάτι πάει στραβά ελληνάρα μου Κάτι δεν κολλάει Δεν υπάρχει κόλλα να το κολλήσει <σκολλήσει> Θα μου πεις μια χαρά κολλάνε όλα Σε μια Ευρώπη Την οποία τρεις λαλούν και δυο χορεύουν Ο καθένας παρουσιάζεται όπως του Γουστάρι <σκολλήσει> καλλιτέχνη, διανοούμενος, πολιτικός, αριστερός, δεξιός, κεντροδεξιός <σκολλήσει> Και Ταλιμπάν, και τα Όλα θα τα δούμε και τίποτε δεν είδαμε ακόμη Αγκαλιά λοιπόν ο φίλος μας ο Αλέξης με τον προοδευτικό Γιούγκερ ναι Διότι υποστηριχτής του Γιούγκερ Μην ξεχνάς ότι είναι και η Μέρκελ Η Μέρκελ η οποία διέψευσε ότι θα πρότεινε την Λαγκάρτ Λαγκάρ για την Κομισιόν Από τη μία λοιπόν έχουμε Δηλαδή τι περίεργη συμμαχία είναι αυτή Τσίπρα Μέρκελ Για την υποστήριξη του Γιούγκερ μη, ε, μη μας τρελαίνεις Αλέξη, μη μας άλλο Ένας υποστηριχτή του ρε παιδιά Μήπως μπορεί να, μπορεί να κρύβεται κάτι πίσω από αυτό Να κάνουν την επανάσταση από μέσα λες, Να του φάνε από μέσα δεν γίνεται δηλαδή να είναι αγκαλιά αυτή τη στιγμή η Μέρκελ με τον Τζίπρα και να υποστηρίζουν τον Γιούγκερ. Δεν σα τα λέμε εμεί, ρε παιδιά. Οι ίδιοι τα λένε. Χτε δήλωσε ότι η Καγκελάριο ότι αυτά που ακούγεται για Λαγκάρντ είναι παπαριέ. Το Ζαν Κλοντ Γιούγκερ θέλουμε και εμεί, όπω ο Αλέξη, είμαστε προοδευτικούμπε. Έχει γούστο τώρα να βγει και η Μέρκελ και να πει ότι είναι αριστερή. Και γιατί να με το πει, ποιο δεν θα την πιστέψει. άλλο κοπέλα έχει και παρελθόν στη στάζη Ορίστε. Ναι. Μπράβο, μπράβο Μπράβο, μπράβο Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ο Τσίπρας που έλεγε το Σαμαρά Μερκελιστή αυτή τη στιγμή τι κάνει, δεν είναι Μερκελιστής Καλά λέει εδώ ο φίλος ο τηλεακροατής Ωχ θα ζουρλαθούμε Και μετά που βγήκε και είπε το αφεντικό ο Σόιμπλε Ότι θα, θα πάρετε και τρίτο μνημόνιο με το πακέτο στήριξης Βγήκε και ο επικεφαλής του Eurobrook Ο ταιζεσμπλουμπλουμ Ο ταιζεσμπλουμπλουμις Και λέει παιδιά κοιτάξτε καλές είναι οι μαλακίες σας Εντάξει πανηγυρίστε να πούμε διότι σας δώσαμε καθρεφτάκια, εκλογές και βγάλατε τους σωτήρες σας αλλά η πραγματικότητα είναι ότι εμείς τα θέλουμε ούλα. Τα παίρνουμε ούλα και θα σας τα πάρουμε ούλα. <Κι> Νίκνε, δεν υπάρχει άλλο κράτος, λεγόμενο κράτος να γίνονται αυτά που γίνονται ρε μεγάλε. Κι όμως υπάρχει ένας λαός που τα υφίσταται, όχι ένας λαός μερίδα του λαού και άλλοι γλιτοκοπάνε. Οι άλλοι γλιτοκοπάνε μεγάλε. Φοβερό. Έτσι λοιπόν ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα ωραία και ζεις μες στην αγωνία και έχεις ιδρώσει από την αγωνία για τη ριμποτσκλόβλενα, πώ τη λένε, για την αποχ τις αποχωρήσεις από τους Ανέλ, για τον ανασχηματισμό και τέτοια και όλα αυτά τα άλλα, αυτοί συνεχίζουν να δουλεύουν. Να, για εθνικούς ως έργο εθνικής σημασίας λοιπόν, το μεγαλύτερο αυθαίρετο της Ευρώπης νομιμοποιήθηκε αν και κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας άμεσα κατεδαφιστέο, καθεσταφ... καθε... <Τι> με διευπουργική απόφαση λοιπόν ως έργο εθνικής σημασίας και fast track διαδικασία, νομιμοποιείται το μολ του Λάτσι και με λίγα λόγια μεγάλε είναι αντισυνταγματικό να χαρακτηρίζεται στρατηγική επένδυση, κατάλαβες. Είναι έργο εθνικής σημασίας Το μολ που το Συμβούλιο Επικρατείας Έκρινε άμεσα κατά Και τσούκου τσούκου όλα καλά Λέγαμε χθες λοιπόν Αν κάτσεις και μετρήσεις Το τι έχουν περάσει μια βδομάδα Μετά τις εκλογές Ενώ σύσσωμοι οι νικητές Πανηγυρίζουν στη... Στα κουτιά των τηλεοράσεων Στο Ιντερνέδιο Και στα καφενεία Αν κάτσεις και μετρήσεις Το τι περνάνε αυτοί Λοιπόν όπως λέγαμε και χθες Θα εκπλαγείς Μπα δεν νομίζω να εκπλαγείς Εδώ δεν σε εκπλήσει τίποτε πια Το παλαμάκι πάει σύνεφο για όλα Λοιπόν Όλο το παράχτιο της Αττικής Όπως λέγαμε χθες Τη ριβιέρα όπως την έλεγαν κάποιοι Πήγε στο Ταϊπέδ Και έγινε ντόρος μεγάλος χθες αλλά η, υπόφαση, η απόφαση Η διυπουργική των 8 Με 8 υπογραφούλες τσούκου τσούκου τσούκου Όλα Όλα για πούλημα yeah. Αυτά τα κάνανε Δεν πέρασαν 10 μέρες Μετά τις εκλογές Βάλε και τις αργίες που έχουν αυτοί ενδιάμεσα Δεν έχουν περάσει 10 μέρες yeah. Χτες ε, Επίσης Ελληνί μου ψηφίστηκε επί της αρχής το ρυθμιστικό Αττικής Θεσσαλονίκη που αφορά το ξεπούλημα γης για τις επενδύσεις Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσεξε ψήφισε κατά σε όλα, αλλά για το γήπεδο της ΑΕΚ ψήφισε υπέρ Δεν είναι να τα χαλάμε και με τους ΑΕΚΤΥΔΕΣ Έχουμε προσώπατα Έχουμε προσώπατα εκεί. Δεν τελειώνει αυτή η κατάσταση Ελληνάρα μου αλλά φαντάζομαι Ότι η κίνηση του Αλέξη Να Έχει Να δώσει Τον νυν υπερπάντων αγώνα Για την κυριαρχία του Γιούγκερ Θα δώσει λύση στο πρόβλημά σου Σίγουρα Σίγουρα διότι αυτές τις μέρες σου ήρθε και ο λογαριασμός Της ΔΕΗ Του Νερού Του ΟΤΕ Πως είπε δεν έχεις να τα πληρώσει. Έλα μωρό ο Γιούγκερ να είναι καλά Ο Γιούγκερ και ο Αλέξης να κερδάνε Κυρία μου και κύριέ μου, όπως καταλάβει, δεν μιλάμε για οικονομικό αναλφαβετισμό, δεν μιλάμε για πολιτικό αναλφαβητισμό. Μιλάμε για μια κατάσταση, στην οποία εδώ και καιρό σου ρίχνουν ροχάλα στα μούτρα και τους παλαμακίζεις χαμογελώντας. Παρακαλώ. Τι να σου πει αγαπητέ μου τώρα για τα άλση και τα πάρκα ε, και για το γήπεδο της ΑΕΚ ε, τι είναι αυτοί που πάνε στους συλλόγου. αυτά είναι για εθνικούς σκοπούς δεν τα έπαμε. δηλαδή εσύ ε, θα πας κόντρα στους εθνικούς σκοπούς δεν ξέρει ο Αλέξης από εθνικούς σκοπούς και ξέρεις εσύ τώρα σε παρακαλώ πολύ να για εθνικούς σκοπούς είπαμε τα βαφτίζουμε όλα να, το, το χαράτσε τη ΔΕΗ το λεγόμενο τώρα το, το ονομάσαμε εθνικό ε, πως το είπαμε τέλος πάντων Και όπως λέγαμε χθες μια εξακοσάρα κατά τα κεφαλή ε, Πάει για κάθε ακίνητο Μόνιμο πια έτσι μόνιμο Είναι εθνικό ρε πουλάκι μου πως θα γίνει τώρα να. Λοιπόν πάντως ο Αλέξης επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο στην Ευρώπη Αυτό είναι γεγονός Επηρεάζει δηλαδή τους πάντες Να μέχρι και το Σούλτς έχει επηρεάσει διότι και ο Σούλτς είναι στο δρόμο που χάραξε και τράβηξε ο Τσίπρας. Λοιπόν, Γιούγκερ! Γιούγκερ και ο Σούλτς υποστηρίζει για ευρεία συμμαχία με στόχο την ισχυρή Ευρώπη. Λοιπόν, κατάλαβες μεγάλε, αυτή τη στιγμή, είναι οι, ποια είναι τα πρώτα βιολιά που υποστηρίζουν Γιούγκερ. Μέρκελ, Τσίπρας, Σούλτς. Άκου τώρα μεγάλε πώς σου κάθεται αυτό δηλαδή. Πώς ακριβώς σου κάθεται αυτό το πράγμα, όχι πες μου. Ο Σούλτς καλεί τους αντιπάλους του Γιούγκερ να υποχωρήσουν. Σούλτς, Γιούγκερ ή τίποτα. Τσίπρας, Γιούγκερ ή τίποτα. Μεγάλε, όπως βλέπεις, διαμορφώθηκαν ε, τα κόλπα. Ε, τι, δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει ο Αλέξης για να φωνάξει την ιδιότητά του. Να φωνάξει το μεροκάματό του Δηλαδή το παιδί εδώ και χρόνια Τι, Τι άλλο πρέπει να κάνει δηλαδή <Τι>, Τι άλλο πρέπει να κάνει Ο Σωτήρας ή η ελπιδα Ο Αριστερός Τι, Τι άλλο <άρα. Τι> Αγκαλιά τώρα πρόσεξε μεγάλε Βάλε την εικόνα στο μυαλό σου Έχουμε τον Αριστερό Τσίπρα Το Σούλτς Το Γιούγκερ και τη Μέρκελ Οι οποίοι παλεύουν για, για το καλό σου <Τι> ε, σου λέω για το καλό σου Ρε μεγάλε Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ακόμη Δεν είδαμε τίποτε Θα δούμε κι άλλα Ποιος το περίμενε έτσι δεν είναι Ο αριστερός Τσίπρας Αλαμπρατσέτα, αγκαλιά Με γλωσσόφυλλα με το Ιούγκερ Το Σούλτς και τη Μέρκερ Έλα, ποιος το περίμενε Διότι αν τα βλέπεις αυτά από σα... απ του Σαμαρά α πούμε Θα τα θεωρούσες φυσιολογικά Διότι παιδί του Ιούγκερ είναι ο Σαμαράς με το λαϊκο-δημοκρατικό του και την ιστορία του όλοι, <Τι> Αλλά ο Αλέξης, ρε παιδί. Κι <Τι> ελάχιστα. <Χειράξα. Τι> ο Αλέξης. <Τι> Αγκαλιά με το Σούλτς. <Τι> Ο Σούλτς λοιπόν, αγκαλιά Γεια σου φίλε, γεια σου, γεια σου, να είσαι καλά Αγκαλιά ο Σούλτς με το Με τον Αλέξη και με τη Μέρκε Αγκαλιά Εσύ παραγκαλιά είναι αγκούρι τώρα yeah. Να στανιάρεις yeah. Αλλά τα μεγάλα, τα καλυβιώτικα yeah. Λοιπόν Αυτά τα ωραία συμβαίνουν Και Πρόσεξε μια λεπτομεριούλα Μετά την τράπεζα πυραιός που κρατάει στο χέρι του αγρότες μέσω συμβολέων για τις γεωργικές καλλιέργειες Δώσε λίγο βάση στην πενιά Έρχεται και η εθνική τράπεζα Η οποία μέσω μη κυβερνητικών ε, οργανώσεων Θα γίνεται μέτοχος μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιχειρήσεων Δίνοντάς σου δάνειο μεγάλε ε, Όλα καταλήγουν μεγάλε στις τράπεζες θα χρηματοδοτήσει λέει καινοτόμε μικρομεσαίε επιχειρήσει η Εθνική Τράπεζα. Oh, Όχι, αλλά θα ακούσουμε. Ναι, λοιπόν με το ο, ο μη κερδοσκοπικό εταιρισμό, ε, ε, μη κερδοσκοπικό οργανισμό uh, και διάφορα γκρισ, πω όνομα να μην Α, θέλει να κοντάρει ποιος ανεξάρτητος θα αποχωρήσει τι επόμενε ώρε. Λοιπόν, εσύ ο κονασίγουρο. Κοίταξε Ζούρια ο άλλο. Τώρα θέλει να παίξει στίχημα. Λέει ποιο από του ανεξάρτητου θα αποχωρήσει τι επόμενε ώρε για να οικονομήσει, λοιπόν, σου έχω ένα σίγουρο ο Καμένος τέξτο ρε παιδί μου να μην γιατί απόδοση μιλάμε αλλά μην, πήγαινε ρε μου στην India for Greece, είναι μη κερδοσκοπικό οργανισμός ε, με προϋπολογισμό 15 εκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτεί τι, με, θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων πα πα πα τι, τι ενέργειες, πα, πα. τι ανάπτυξη τι μυαλά Όλα μεγάλε καταλήγουν στι τράπεζες Η μορφή του φεουδάρχη Της φεουδαρχικής δημοκρατίας τον, Για την Ελλάδα τουλάχιστον Για αυτό που αποκαλούνταν Ελλάδα Τον επόμενο καιρό Έχει πάρει πια Σχηματίζεται το πρόσωπό του Είναι οι τράπεζες Όπως ήταν παλιά ο Τσιφλικάς Τώρα ποιοι θα είναι Να πούμε οι επιστάτες Ε θα βρει τέτοιου πρόθυμου. Λοιπόν η μορφή του του Φεουδάρχη στην καινούργια αυτή που γεννήθηκε κατάσταση της Φεουδάρχικής Δημοκρατίας πήρε τη μορφή, είναι οι τράπεζες και προχθές βγήκαν μερικά από τα στοιχεία που χρωστάνε ε, γύρω στα 10, 10 και μισό δις ε, καναλάρχες, μπόμπολες, βαρδινογιάννιδες, κάτι τέτοιο τέλο πάντων στην Ελλάδα Δέκα και μισό δύσκολο στάν στις τράπεζες Κατά τα άλλα μεγάλα εσύ θα τη σώσει. Έτσι δεν είναι Εσύ πρέπει να τη σώσει με τις θυσίες σου Λοιπόν τέλος πάντων ε, ε, Η μορφή του Του φεουδάρχη Φαίνεται είδες, Σου δίνουν και συμμετέχουν και Με κεφάλαιο να, σου, να κάνεις Καινοτόμα επιχείρηση Άιντε ξεκίνα Άιντε να ρίξουμε και ένα γέλιο λοιπόν Ελάτε να γελάσουμε παρέα Η Επιτροπή για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις θα διεκδικήσει και τους πολιτιστικούς τεσαυρούς που έκλεψαν οι Ναζί από την Ελλάδα. Yeah. <laughs> Ελάτε να γελάσουμε. Yeah. Ναι, είναι, ε, είναι διακοματική και θα διεκδικήσει και τα αρχαία που έκλεψαν οι Ναζί. Πα, πα, πα, πα. Yeah. Σκέψου τώρα ότι αυτοί πέρσι δεν στείλανε στο δικαστήριο που έγινε στην Ιταλία. Η yeah. ε, Ιταλ... Ιταλία εναντίον Ναζί δεν στείλανε ούτε... Ε, νομική εκπροσώπηση για να μην στεναχωρήσουν τους Γερμανούς. Αυτοί τώρα ναι ως διακομματική επιτροπή θα διεκδικήσουνε λέει και τα αρχαία που έκλεψαν οι Ναζί Μήπως έτσι λέμε ρε παιδί μου να κάνουμε μια παρένθεση Μήπως να διεκδικούσατε τη ζωή που μας κλέβουν αυτή τη στιγμή οι Ναζί με τη Μέρκελ, το Σουτς, το Γιούγκερ και το Τζίπρα ε, παρέα, δεν είναι. Δικαιούμαστε να το λέμε. Just... Μήπως να διεκδικούσατε τη ζωή που μας κλέβουν αυτή τη στιγμή. Κι άστα τα άλλα να πω. Εντάξει, τα βρείτε. Όπως τα βρήκατε 70 χρόνια τώρα. No. Είλα, σε παρακαλώ πολύ. No. Ά, πα, πα, πα, πα, πέρασε ο Μαχαραγιάς. Βγήκε σεριάννη ο Μαχαραγιάς με το κοινωνικό μέρισμα. Λοιπόν, τρεχάτε. Να πάρετε κοινωνικό μέρισμα έμειναν τα μισά χρήματα από το πλεόνασμα. Και βγαίνει ο Μαχαραγιάς Ανεβαίνουν τα όρια Λέει Πω, τρεχάτε παιδιά να πάρετε μέρησμα από το πλεώνασμα <Το> Ο Σαμαράς βγήκε και σε Ριάννη με νταούλια και βιολιά Και μοιράζει Πλεώνασμα <Το> Πάντως Ετοιμάσου Διότι τα μπουγιουρδί Τα μπουγιουρδί όπως τα ακούς Ετοιμάζονται Από την εφορία Πάρα πολύ απλά αγαπημένε μου Έλληνοι θα είναι οι φόροι διπλάσιοι για όλους το καταλαβαίνεις για όλους πόσο τίρα σου μωρέ προχτές το ψήφισες την προηγούμενη προπροηγούμενη Κυριακή τη λένε. για δε τους ελεύθερου επαγγελματίες άστα να πάνε yeah, άστα να πάνε Χωρίς αφορολόγητο και με 26% από το πρώτο ευ... ευρώ θα φορολογηθούν αυτά τα καθήκια οι ελεύθεροι επαγγελματίες Επίσης ως μισθωτή θα φορολογηθούν όσοι έχουν σύμβαση μέχρι και με τρει εργοδότε Καλά Κοντά στα χίλια ευρώ θα είναι ο φόρος για όλους μετά την κατάργηση του φοροαπαλλαγών Όχι παίζουμε Μπορεί εσύ να μην πλήρωνες τίποτα αλλά αφού σε φοροαπαλλάξανε Τώρα θα πληρώσεις 1.000 ευρώ. Έλα σε παρά παραβολή. Η κατάργηση του αφορολόγητου όριου των 5.000 ευρώ, η κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών, η επιβολή φόρου 26% από το πρώτο ευρώ του ετησίου εισοδήματος σε συνδυασμό με τα αυστηρά τεκμήρια διαβίωσης, οδηγεί σε καθαριστικά... Που θα μοιράζουν εγκεφαλικά μεγάλε my... Κράτα και την καρτούλα που σου άφησε ο Σωτήρας να τον ψηφίσει. Mm. Καρφίτσος έτεινε πάνω και στείλτε το εκαθαριστικό σου σε αυτόν my... Στο Σωτήρα σου διότι ο καθένας μας my... έχει και από έναν Σωτήρα ή κάμνο λάθος mm. Χαμός Δεν ξέρω αν βγήκε ο, ο πρώτο υπερασπιστή τη ε, φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση τη Οκρανίας Αν θυμόσαστε τη ναζιστική αυτή ε, αν θυμόσαστε ήταν ο Βενιζέλο. Το θυμόσαστε, όχι. Τι να πρωτοθυμηθεί, αμ. Θα θέλαμε να ακούσουμε μια δηλώσή του μετά την, uh, τους βοββαρδισμούς αμάχων από την Ουκρανική Αεροπορία Έχει τίποτα να μας πει ο υπερασπιστής mm -hmm. Θα μου πεις αυτός κήρυξε τον πόλεμο στη Συρία πριν καν το σκεφτεί ο Ομπάμα mm -hmm. ε, Έκανε μέτρα στους Ρώσους πριν καν το σκεφτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση mm -hmm. Τι να σου δηλώσει mm -hmm. Ο άνθρωπος παλεύει για το καλό σου, Γενικώ δηλαδή ένα it... δις δολάρια Πω πο, πο, πο, Πολλά λεφτά μεγάλε Ένα δις δολάρια και επιπλέον στρατιωτικά Αμερικάνικα ακόλπα gonna... Στη φίλη Ευρώπη θα δώσει Ο φίλος ο Μπάμιας Αυτά μας είπε στην Πολο... την Πολωνία Ναι είμαι αλλά με I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run Το Γιούγκερ έλανε πρώτη φορά αριστερά. <Ρι> και... Α, πρώτη φορά Και με το Σούλτ. Και με τη Μέρκελ. Και με τη Μέρκελ. Πρώτη. <Ρι> να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ναι, Γιάννη, έχει δίκιο απόλυτο. Πρώτη φορά αριστερά πήγε ο Γιούγκερ, ο Σούλτ και η Μέρκελ. <Ρι> πρώτη φορά αριστερά. Είχε δίκιο ρε, εσύ ο Αλέξη. <Ρι> Περιμένω στι 16 να μου πει τα νέα. <Ρι> Πάντω. Εκείνο που μυρίζει εκεί πέρα μεγάλη είναι πολλά τα τσουβάλια Πολύ τσουβάλι πρέπει να κυκλοφοράει εκεί μέσα Επίσης πάντων ο φίλος μας ο μάμας λοιπόν Θα δω και ένα δις δολάρια Ωρε πα πα πα Και επιπλέον στρατιωτικά κόλπα να πούμε στην φίλη Ευρώπη Μας το πει, να πούμε από την Πολωνία Και διότι θα σας δω κολλεί, ένα πρόγραμμα ενίσχυσης Της στρατιωτικής άμυνας της Ευρώπης το ερώτημα είναι από ποιου τώρα ε, απειλείται η, η άμυνα της Ευρώπης. Ε, ρ, ερώτημα, βάζουμε τώρα. Από τους ε, κακούς Ρώσους, από τους ποιου απειλείται η, η Ευρωπαϊκή άμυνα. Α, και μην ξεχνάς ότι η τελευταία γραμμή άμυνα στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα. <χω, χω, χω, χω, χω. Άρα, ένα να δολάρια δεν θα πέσουνε και εδώ τίποτα φραγκοδίφραγκα. <χω> Ωραία, τι θα φάνε τα κουράκια πάλι. Ωρρε μάσες ξάπλες και χάψες Πρώτη φορά αριστερά Γιούγκερ Κυρία μου και κύριέ μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Μπουμπούκος μίλησε για πρώτη φορά Και λέει Α κοίταξα να δεις τώρα ο Μπουμπούκος Είπε και μια αλήθεια μεγάλη Για την ΕΡΤ λέει πήγε να πέσει η κυβέρνηση Πήγαινε έτσι, ναι, δίκιο έχει. Για τον Νεοποιή, λέει, έγιναν μόνο τρει τηλεοπτικές εκπομπέ. Σωστό! Ε, τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο αριστερό ο άνθρωπο, να πούμε, θα, θα πήγαινε σε ποιοτικά συναυλία στον Νεοποιή. Τι σημαίνει να ποιοτικά συναυλία στον Νεοποιή, να το μοίραζαν τίποτα χαπάκια εκεί πέρα, να πούμε, τίποτα ε, ε, κάψουλε. Ενώ στην έρτρε μεγάλε. Ήταν αλλιώ φορά και στη μαντάνα, την παντάνα σου. Ε, έβγαινε και ο κότσερας εκεί σου λέγεται να πούμε τα δεκάτου τα ποιοτικά να πούμε ξέρεις τώρα. σωστά για τον ιοποιεί πάρα πολύ σωστά είπε ο Βομβούκιος <κοί> με εσχωρείτε δεν ενδιαφέρθηκε κανένας για τις 2.000 απολύσεις λέει στην ΜΕΡΤ πήγε να πέσει η κυβέρνηση ενώ για τις 3.000 χιλιάδες αποχωρήσεις και 8.500 αποχωρήσεις κινητικότητα στον ΕΟΠΗ έγιναν μόνο 2-3 τηλεοπτικές εκπομπές. Τι μας νοιάζουνε ρε αυτά, ρε Μπουμπούκο τι μας νοιάζουνε αυτά. Κατάλαβες λοιπόν ότι τη, την επανάσταση μεγάλη στην Ελλάδα την κάνουν οι χουρτασμένοι. Οι, οι αδύναμοι δεν έχουνε φωνή πια, δεν έχουνε χώρο να τους εκφράσουν. Πώς να σου το πω, εκτός και αν τα πάρεις στο κρανίο τώρα ο πρώτη φορά αριστερά Σούλτς και Γιούγκερ και γέννει εδώ να πούμε τις εκδεδομένες το Παρακαλώ Έχει δίκιο εδώ ο φίλος Τελεακροάντης μου λέει αν ήμουν αυτή τη στιγμή βουλευτής ε, της ε, κυβερνητικής ε, παράταξης και έβγαινε ο Τσίπρας να πει κουβέντα μετά τις φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφοράνε με τις αγκαλιές με το Σούλτς, με το Γιούγκερ και όλους αυτούς λέει θα γινότανε τις Τι θα γινόταν αγκαλιά είναι όλοι ρε πουλάκι μου Μα ρε πουλάκι μου χρυσό, πουλί μαλαματένιο Ο ίδιος ο Αλέξης δεν σου είπε ότι ήταν ανάχωμα τότε για ποιον ήταν ανάχομα Για να κάνουν τη δουλειά τους οι Ο ίδιος ο Αλέξης δεν στα λέγει αυτά Ο ίδιος ο Αλέξης δεν μπήκε Τον βάλαν στην αριστερά στην Ευρώπη Να μεταφέρουν το ανάχομα στην Ευρώπη Βίδιο δε, τι άλλο πρέπει να δεις Από την τοποθέτηση του Αλέξη μα τώρα Λοιπόν για, Στην Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη Για να καταλάβεις το άτομο Ας το χώρο τώρα Το χώρο κάποιοι ξέρουν τι ρόλο παίζει εδώ και πολλά χρόνια Μιλάμε για το άτομο αυτή τη στιγμή. Το άτομο Τι ρόλο, τι, τι βιολί βαράει Πρώτο βιολί Φασιστό ναζισμού Εκεί I Ο καινούριος Καβάκος Της Ξεφτύλας έγινε Παρακαλώ αυτό είπαμε ακριβώς Είναι ευρωπαϊκό ανάχωμα, γιατί αν τα παίρνω στο κρανίο τότε μπορεί η φιτιλιά να μπαίνει και σε άλλα μέρη στην Ευρώπη Ρε μπωλάκι μου τι άλλο θες Όπου να ανοίξεις αυτή τη στιγμή Όποιο site, όποια τηλεόραση CNN, CNN, ε, Deutsche Welle Αγκαλιά είναι ο Αλέξης με το Σούλτς, το Γιούνκερ και τη Μέρκερ Βοούν οι πάντες τι, Αυτά τώρα δεν τα κάνει ο Αλέξης Δηλαδή τι θα κάνει για να πάρει το 60% του λαού στις εθνικές εκλογές, να κάνει την ανατριοποιή. Να κάνει την ανατριοποιή. Ποια ανατριοποιήκα καλέ Θα κάνετε ανατριοποιή με το Γιούγκερ και το Σούλτς και τη Μέρκελ. Που τι διάολο θα ανατρέψετε ακριβώς. Τι διάολο θα ανατρέψετε ακριβώς. Αριστερή μου Λοιπόν, οι ευρωπαϊκοί λαοί αντιπροσωπεύουν μια οικογένεια σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι πολύ ευφυέ να φανταστούν ότι σε, έναν τόσο κατα... σε ένα τόσο κατακαιρματισμένο σπίτι όπως αυτό της Ευρώπης, μια κοινότητα λαών μπορεί να διατηρεί επιμακρών διαφορετικά νομικά συστήματα και αντιλήψεις δικαίου. Ποιο το είπε αυτό, για πάρτε με ένα τηλέφωνο. Μουσική. Να επαναλάβω, οι ευρωπαϊκοί λαοί... Αντιπροσωπεύουν μια οικογένεια Σε αυτόν τον κόσμο Δεν είναι πολύ ευφυές να φανταστούμε Ότι σε έναν τόσο, κατα... σε ένα τόσο κατακριματισμένο σπίτι Όπως αυτό της Ευρώπης Μια κοινότητα λαών Μπορεί να διατηρεί επιμακρών διαφορετικά νομικά συστήματα Και αντιλήψεις δικαίου Ποιος το πε? Ο Σούλτς Ο Γιούγκερ Η Μέρκελ Ο Τσίπρας, Ο Σαμαρά. Ε Ποιος το Για έλα yeah, Ποιο το είπε. Γι' αυτό δεν παλεύουν όλοι αυτοί σήμερα. Κι όμως το είπε κάποιος που μίλησε το 1936 στο Reichstag και δεν ήταν άλλος από τον Αδόλφο Χίτλερ. Εχέστε μας από εκεί και πέρα. Και παιδί, α, να μην πούμε τίποτα άλλο. Πρώτη φορά αριστερά. Και ο Χίτλερ έτσι όπως είναι τα πράγματα πρώτη φορά αριστερά. Όταν είναι ο Σούλτς πρώτη φορά αριστερά ο Γιούνκερ και η Μέρκελ. Πρώτη φορά αριστεράκι ο Χίτλερ Λοιπόν Και επειδή Άλλη βοήθεια δεν μπορεί να έχετε από πουθενά Ελάτε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι Και να επανέλθουμε Θεούλη μου, στον αργύ μα πάνω. Βρήξε λιγάνι του πεκή, Θεούλη μου, στον αργύ μα πάνω. Γεια σου ρε Γιουργάκη Ξιδάρη με τα ωραία σου Πρώτη φορά αριστεράκι ο Θεός Τρελαίνεται στα γέλια <μήλιο> <μήλιο> Πάμε λοιπόν να με το Σουλτς και Μέρκελ και το... τον Αδόλφο <μήλιο> Και το Γιούγκερ μην το ξεχνάμε <μήλιο> Να γίνει πραγματικότητα <μήλιο> το σχέδιο αυτόν που με... όπλα του Χίτλερ, oh, yeah. το Χίτλερ το Γιούγκερ τη Μέρκελ τη Λαγκάρ το Τζιπρα και άλλους φτάνουν στο τέλος oh, yeah. this, this, this, see, πρώτη φορά αριστερά άκου γαλλιά μέσα <laughs> ναι αυτά <laughs> λοιπόν να μην σας κουράσουμε άλλο Τελειώσαμε για σήμερα, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο yeah. Θα ακολουθήσω εσείς τα γλέντια του καναδά yeah. Και εμείς ε, σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας yeah. Για τις παρατηρήσεις σας yeah. Χαιρετισμοί μα παντού να φτάσουν και μέσω Ιερούν Ιντερνεδίου Και να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντες πολύ καλά Μα πολύ καλά για και χαρά σα Υπότιτλοι AUTHORWAVE